Να το ξανασυζητήσει. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Μήπω τα καταφέρνει τώρα που έχουν. Ναι, ναι, μωρέ, ναι Τα λεφτά πει. είναι πολλά, αλλά έχουν ανέβει λίγο οι τιμέ τώρα. Αυτό είναι λίγο Καλά. τώρα. Αυτό δεν το κοιτάμε. Άστο Λίγο είναι. αυτό και με προβληματίζει. Τα λεφτά όλες. είναι όντω πολλά, αλλά είναι αυτά τα καρτέλ των σούπερ γίνεται Είμαστε στη μέση, ζούμε πάρα πολύ καλύτερα οι Έλληνε. Είμαστε στην εντεκάδα. Α, ναι, και αυτό, στην Ελλάδα σήμερα ο κατώτο μισθό βρίσκεται στην εντέκατη θέση ανάμεσα στι 22 ευρωπαϊκέ <laughs> Φορές, οι οφείες έχουν κατά το μισθό. Μήπως δεν το ξανασκεφτεί. Έλα αποστόλου μου τι κάνεις. Καλά. Ήρθα να σε ρωτήσω. Ο Τσίπρας τα αγγλικά, τα πήρε από τη μολοδομία της Ρόδου εκεί το πτυχίο. Δεν τα πήρε καν. Ε, κάτι τέτοιο ακούστε. Μπορεί. Α, εντάξει. Γιατί θέλω να το διασταυρώσω αν είναι. Uh, Α, He has to, to, to, to, to, to, to, to, to, Πατός.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 Για να πούμε λεύρι και όλη τη συμμορία. Καλημέρα σα. Καλημέρα. Έχω πάρει σωστά τα παραπολιτικά. Ναι, ναι. Τα παιδιά, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή. Έχω με στο γέλιο. Πού το βρήκατε αυτό το τραγούδι, Το κατανόμαστο αυτό. Πούτσο, πουτσο Πούτσο, Παροάνε, Σεζαρά. Εντάξει, ψάχνουμε τραγούδια ταιριαστά με την κυβέρνηση, το έργο τη. Τα βρίσκουμε αυτά. Είστε φανταστική κυβείο. και οι δύο. Είμαι πολύ τυχερό που μπόρεσα και επικοινώνησα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Παραπολιτικά; πολύτικα. Ναι. Ονομάζομαι... Είχα μια επικοινωνία σήμερα με το επίδομα θέρμανση. Με το ίδιο μιλήσατε? Όχι. Α. Με την ΑΔ. Α, και. Στο τμήμα για το επίδομα θέρμανση. Μίλησα μαζί του γιατί δεν έχει γίνει καταβολή του επιδόματο. Απίστευτο. Είχα, είχαμε κάνει αίτηση για ηλεκτρική ενέργεια και με ενημέρωσαν ότι ενώ έχει γίνει αποδεκτή αίτηση ότι είμαστε δικαιούχοι λόγω ισοδοματικών κριτηρίων, δεν έχει γίνει αποδεκτή λόγω αναντιστοιχία του ρολογιού. Άντε καλέ. Α, Θα πει το... τώρα κάποιο καχύποπτο ότι θέλουν να γλιτώσουν λεφτά. Ε. Έλατε. Θα σα τα δώσουν, μην ανησυχείτε. Εκτό και αν ήταν πρωταπριλιάτικο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να ήταν πρωταπριλιάτικο <συσοφίλυ> ή να σα τα δώσουν. Μα, κανένα από τα δύο. Κανένα το τα δύο. Μακάρι να ήταν πρωταπριλιάτικο αστείο. Αλλά δεν αστείο Ναι, εντάξει, δεν ξέρετε βέβαια κι εσεί μπορεί να είχαν ένα ιδιαίτερο πιο αγγλικό χιούμορ. Με τίποτα. Με τίποτα λέτε. Μακάρι <συσοφίλυ> να ήταν σαν το δικό σα χιούμορ, αλλά δεν στήκωψα τι κυρίε. Ναι, ναι. τέλο πάντων, με λίγα λόγια, δεν βλέπω του χρόνου να ανάβεται θέρμανση. Πούτσο, πούτσο, πούτσο, παροάνε σε Ζαρά.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 Όχι μόνο στη θέρμανση, okay. στο σούπερ μάρκετ, στην κίνηση, σε όλα. Σίγουρα. Οπότε θέλω okay. να πω: είμαστε πολύ Μην περιμένετε να ακούσετε τον άνθρωπο αυτό για να ταυτιστείτε. Ταυτιζόμαστε σε πολλά. Σε αυτό το σημείο δεν είμαστε καθόλου καλά. Χαίρετε κύριε Απόστολε. Χαίρετε. Φαντάζομαι με γνωρίσατε μετά από τόσο καιρό. Για τον επιμηκητή, Όχι, όχι, ο δεξιό, ο δεξιό είμαι. Α, συγγνώμη, ζευτείτε με το Winnie, το Τσουτσουνάκι, το Μικρούλι που θέλετε. Τι σχέση έχει αυτό τώρα, Δεξιά είναι μια μεγάλη παράταξη, δεν έχει ανάγκη τέτοια πράγματα. Η παράταξη ναι, μπορεί να είναι μεγάλη, αλλά με την παράταξη δεν σε κανεί. Τέλο πάντων, είναι άλλη κουβέντα. Ήθελα να προτείνω, Όσον βλέπω ότι εγώ επιμένω στο θέμα, Να προτείνουμε μια επόμενη διάδοχη κατάσταση, γιατί αυτό που βλέπουμε τώρα δεν περπατάει. Ποια είναι η διάδοχη κατάσταση, Γιατί δεν περτάει. Πρωταπριλιά! Όχι, όχι, γιατί πρωταπριλιά. Όχι, εγώ μιλάω σοβαρά. Όπω έχω ζητήσει από το συνάδελφό μου. Μα θα... τι δεξιό είστε εσεί που δεν περπατάει η παράταξή σα. Εγώ είμαι τίμιο δεξιό, κύριε μου. Καταλαβαίνω ότι τα προβλήματα και ότι ο Μιτσοτάκη τα έχει κάνει κατά. Μισό λεπτάκι. Τίμιο και δεξιό δεν πάει μαζί. Όμως... Να ξεκαθαρίσουμε ε... κάποια πράγματα. Επίση, ο Μιτσοτάκη λέτε... δεν τα πάει κατά να το στόμα σα με τον μπουφλό. Διαφωνώ. Σαν δεξιό επιτρέπεται να έχω μεγαλύτερο κύροση απόψη μου. Λοιπόν, δεν μου αρέσει ο Μιτσοτάκη. Ο Μιτσοτάκη τα έκανε χάλια. Τα στελέχη που Θα μπορούσα να προτε μια πιο αντιπροσωπευτική δημοκρατική λύση. Για να δούμε. Γιατί όπως σας σα έχω ζητήσει και από το συνάδελφό σα να προτείνει κάτι στον αέρα που είναι μόνο κριτική. Αλλά δεν προτείνει, προτείνει τίποτα, είναι μόνο ναι. να κράζουν. Είναι, είναι κλασικό γνώρισμα των αριστερών και δεί το κομιστό αυτό. Τίποτα, παιδί είναι μου, αυτό. δεν έχουν πρόταση, δεν έχουν σχέδιο. Λοιπόν, εγώ επειδή έχω να προτείνω κάτι και επειδή ακούω και άλλου συνακροατέ που προτείνουν διάφορα και έχουν απόψει για πολιτικά πρόσωπα, θα έπρεπε κάποια στιγμή να πάμε σε ένα σχήμα όχι μονοκομματικό. Α. Αυτό πράγματι λίγο μοναρχία, τιμίζει λίγο. Εποχές. Έχουν ξεπεραστεί αυτά. Η Ελλάδα δίδαξε δημοκρατία. Ναι, θα... το ξέρουμε. Πολύ καλά τη δίδαξε. Να... Την έχουμε πάρει στο πέτσι. Τι μάθαμε πολύ καλά. Υπάρχουν πολλά στελέχη από όλα τα κόμματα και τι παρατάξει. Μη που μου, μου καταλήξει σε Αντρέα Λοβέρντο και, και κανένα Βενιζέλο. Θα γίνουμε κόλο. Το λέω. Όχι, Βενιζέλο δεν θα θέλαμε τίποτα. Α, Βενιζέλο, το τον ακούς. Θα... Το Λοβέρδο τον ακούω σε ένα βαθμό, αλλά όχι σε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 Έτσι να πούμε και αυτό. Δεν έχει ανάγκη να φάει να κάνει να ράνει, τα δικά του. Αυτό ίσχυε για πολλού αλλά... Τα λεφτά κουτήρου, του στο εξωτερικό, του offshore του. Εντάξει, τι ε. να πει από εμά, τα φάει. Τι είμαστε εμεί. Και από ό,τι άκουσα, ο ίδιο πρότεινε και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Οποία... Ναι, ναι, ναι. Κυρία Κωνσταντοπούλου, θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν μία από τι καλύτερε υπουργού δικαιοσύνη. Είναι και αυτή ένα άξιο, Πολίτη. Γιατί, είναι, γιατί όχι. Και δικαστή θα μπορούσε να είναι και θα μπορούσε να είναι και η υπουργό Εθνική Αμήνη. Γιατί να έχουμε αυτέ τι μεγάλε κυβερνήσει με 62 άτομα, 65 σίγουρα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Βάλε τον ικανό σε τρία υπουργεία. υπουργεία. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν έχουμε είναι. δηλαδή τόσου υπουργού, υπουργού και. Μακρυγορείτε όμω. Δεν θέλω να μου πείτε, αλλά η μαλακή να έχει ένα όριο. Ε, εντάξει, τώρα εσεί το κλεβάζετε αυτό που λέτε. Δεν το χλεβάζω, αλλά και ο κόσμο είναι δέκα. Ω καταλαβαίνει. Πόσο να έχει, εντάξει. Εγώ καταλαβαίνω ότι η εκπομπή είναι μια σατυρική εκπομπή. Αλλά νομίζω ότι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 Απόστολε, καλό Έλε, μεσημέρι. Επίση. Λοιπόν, θα τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά χωρί να ενοχλούμε τη αντερική εκπομπή σου που είναι φοβερή. Για την κυρία Κωνσταντοπούλου και σε αυτού που πιστεύουν σε αυτήν. Το 1981, μεγάλο πια, έτσι και τώρα πιο μεγάλο, έζησα τι παπανταγέ του Παπανδρέου. Την κολοϊδία στον ελληνικό λαό. Το 2015, έζησα τι παπάντζε του Τζίπρα. Και τώρα βλέπω τι παπάντζε και τι παπαντζέ. Είμαι μαζί τη Κωνσταντοπούλου και γίνομαι σαφέστατος. Δεν μπορεί, κυρία Κωνσταντοπούλου, εσύ να ψηφίζει υπέρ των πειραματικών σχολείων και υπέρ όλων των άλλων. Του... Να μην πω κάτι χειρότερο για να μην βρίσουμε γιατί είπαμε τα βρισήματα τα κρατάμε για αργότερα. Και να ψηφίζει μαζί με του καραδεξιού, του ανεγκέφαλου, θέματα τα οποία έχουν να κάνουν σε σχέση με το IQ και την μόρφωση των παιδιών. Όσοι το καταλαβαίνουν αυτό, το καταλαβαίνουν. Γιατί αδικούμε έτσι τα παιδιά τα οποία δεν έχουν να πάνε φωντιστήρια, δεν έχουν να πάνε στο αρσά.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 Και ένα δεύτερο, βγάλει την κυρία Κωνσταντοπούλου πάλι, ότι κυρία μου, Κωνσταντοπούλου, αν δεν πω κυρία μου μόνο και παρεξηγηθεί κυρία Ζωή, ο εχθρό σου δεν είναι το ΚΚ που παραμένει σταθερό, παρά τι αδυναμίε του, το επαναλαμβάνω, παρά τα οποιαδήποτε εσφάλματά του, Το πρόβλημά σου κυρία μου και ο εχθρό σου είναι ο ταξικό μα εχθρό, η καραδεξιά και το κεφάλαιο, όχι το κουτσούμπα και τα υπόλοιπα παιδιά του KK Ναι, το ψέμα έκανα ένα λεπτό να το καταλάβω ότι μου το κάνατε για πλάκα. Ε, ναι, ναι, ήταν χωρατό, χωρατό. Μύρο. Γρήγορα σου πήγε, γρήγορα. Ποιο είναι μόνο στο κόμεδι, δεσπιναμύρου. Τι είναι αυτή η οποία λέγει, την καλέσανε, είναι και ηθοποιό κομικά κάνει τέτοια στρατηγικά όπω εσεί, αλλά λέγεται κόμεδι. Είμαι σίγουρο. Είναι και στην Ελλάδα, σταματάει εδώ και μα κάνει και βίντεο στα ελληνικά κατάγευτα από την Ορεστιάδα. <Ποπία> Της είπαν να πάει στον άρε". λέει φυσικά όχι Και δεν πήγε α πάει πήγε, πήγε, είναι. Και ένα άλλο θέλω τώρα Όσοι βέβαια αντιδρούν γιατί βγαίνουν από το σπήλιο το Πλάτωνα Γιατί και όταν είπε ο Κοσμήτωρας στους Ότι είναι νεφέλη κούφι, δηλαδή διαστημόπλη έφερε εδώ τον Αδάμ Ποια είναι η νεφέλη και κούφη, και κούφη, ρε παιδί μου, ποια είναι η νεφέλη <σταλεί> κούφι Δεν μπορώ, πρέπει πέι, να πέι, μάθω πέι, την πέι, νεφέλη κούφι Πάω να απαντήσω Google και Okay, Αποστολή, ναι. έχω τρελαθεί στο γέλιο μαλάκα με το ειδικό το τραγουδάκι. Πουτσο, πουτσο, πουτσο, σε ζαρά. Οπότε, έφτιαξα να πούμε το μην τραγουδάκι... Το τραγί... σύ, μην ακούσει τέτοιο εσύ, μην ακούσει τέτοιο αμέσω να χαρείς. Άκουρε μαλάκα, από το γυμναστηριακό ποιματάκι, το έφτιαξα καλύτερο. Oh. Πριγκίποπουλο της μάνης, πουτσο, πουτσο, Αχ, και γελά κιόλα. Έχω πεθάρι στο γέλιο ρε μαλάκα. Πο-πο-δεύτερο. Αυτό ρε μαλάκα που έχει εκεί και σε παίρνει. Αλλάζει κόμμα κάθε μήνα ρε μαλάκα. Τι στάδερο άτομο ρε μαλάκα. Τι γλίτσα είναι αυτή ρε μαλάκα. Τώρα θέλει την Κωνσταντοπούλιο. Ε με τον τεγκρέστο τ' να πάει. Κωνσταντοπούλιο ο Καλύτερο συνδυασμό. Μαλάκα, αυτό που μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει περνά καλά. Περνά και μόνοι καλά. και καλά. Στο καναπέ σου τι κανίσμόνς ρο σου Τα τον μέξου και γώ. ς το Τ. Μαλά κα πέσαν να στο γλιο με το πούσο πούσο το ινδικό γάμότα ρμονο. Πρε δίρε